Εξομολογήσω εσύ κύριε Νόλη, καρδία μου διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσουμε και αγαλιάσουμε εν σύψαλό το όνομα τη σου ήψιστε Εν το τον είναι των μου στα οπίσω και απολούνται από προσώπου σου. Ότι η την κρίση μου και την δίκη μου εκάθησας επί τη θρόνο κρίνω δικαιοσύνη. Επιτίμησα έθνεση και απόλυτο ασεβή. Το όνομα αυτού εξήλυψα ει τον αιώνα και τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιβων αιρομφαίοι στέλου και πόλεις καθήλες, απόλυτον των νημόνων αυτού με Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, η εν κρίσι των θρόνων αυτού, και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρυνεί λαού εν ευθύτητη. Και γέννε το κύριο καταφυγή το πένητη βοηθό εν ευκαιρίε, εν Και ελπισάωτο αν επισύ οι γυναιώσχοντε στο όνομά σου, ότι Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούν το νησιόν, αναγγείλατε τις έθνες τα και αυτού, ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνήστη, ούτε πελάθητο τη κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπεινωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με τον πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σου, εντε σπήλες της τη γατρόσιόν, αγαλλιάσουν το σωτηρίο σου. Ενεπάγισαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ή έκρυψαν συνελήφθη ο που αυτόν. κύριος κύριο κρίματα ποιών, εν των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον άδει, πάντα τα έθνη τα επιλαμφανόμενα του Θεού. Ότι ούκη τέλο επιλυστήσεται ο πτωχό, η υπομονή των πενήτων ούκα πολύται ει το τέλο. Ανάστηθη κύριε, μη κρατεού το άνθρωπο, κρυθεί το σαν έθνη ενώπιόν Κατάστησον κύριε νομοθέτην, επ' αυτού γνώτο έθνη, ότι άνθρωποι εσύ. Η νατή κύριε αφέστηκα μακρόθεν, υπεροράσαν ευκαιρίε, εθλίψεσαι. Εν το υπερηφανεύεσαι τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχό, συλλαμβάνονται εν διαβουλή, διαλογίζονται ότι επαινείται ο αμαρτωλός εντες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο κατά το πλήθο τη οργής αυτού ουκ' εξητήσει, ουκ' έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Δε εωδεί αυτού εν παντή καιρό, τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε καρδία αυτού, ο μη αλευτό, από γενεάσεις γενεάν άνευ κακού. Πού αρά στο στόμα αυτού γέμι και πικρία και δόλου, Υπό την γλώσσα αυτού κόπο και πόνο. Εγκάθιτε εν έδρα με τα πλουσίων, Εν αποκρύφη το Η ορθαρμή αυτού ει τον πέννητα αποβλέπωση. Ενεδρεύει εν αποκρύφο λέον εν τη μάντρα αυτού, Ενεδρεύει το αρπά σε φτωχών, πτωχών εντολική αυτών εν την τα αυτού αυτών, κύψη και πεσίτη εν το αυτών, κατακυριεύσε τον πενίτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέληστε ο Θεός, απέστριψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπιν εις Ανάστηθη Κύριο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθει των πενίτων. Ένα καιν τίνος παρόργησε να σε εβείς Θεόν. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ουκ' εξητήσει, βλέπεις, ότι σύ πόνον και θυμόν κατανοείς, του παραδούνε αυτούς ισχύρες σου. Σοι εγκαταλέληπτε ο πτωχο, τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η ειστα βοηθό. συντριψαν τον βραχιωνα του αμαρτολού και ομοιευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος τον αιώνο και στον τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ γης αυτού. Την επιθυμία των πενίτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία τη καρδίας αυτών προσέσχει το ούσου, κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μην προστεί έτοιμε γαλαφχήν άνθρωπος επί της γης. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε την ψυχή μου, μεταναστεύς επί τα όριο ως του Θείον, ότι ειδού οι αμαρτωλοί ενέτιναν τόξον, ετοίμασαν βέλην εις παρέκτραν, τού κατατοξεύσε εν σκοτομίδι του ευθείς καρδία. Ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλου, ο δε δίκαιο τι επίσε. Κύριο σε ναό αυτού, Κύριος σε νοουρανό ο θρόνος αυτού. Η ουσταρμία αυτού ει των πέννιντα τα βλέφαρα αυτού εξετάζει του ιού των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιων και τον ασευή, ο δε αγαπών την αδικία μισή την αυτού ψυχή. Επιβρέξει επί αμαρτωλού παγίδα, πήρκε θείον και πνεύμα καταιγίδου η μερί του ποτηρίου αυτών. Οτι δίκαιο κύριο και δικαιοσύνη ασηγάπησεν ευθύτητα είδε το πρόσωπο αυτού. Δόξα πατρίκαιο και γιο πνεύμα, δικενή και αίγαιοι στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σιο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σιο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σιο Θεό. Κύρια Λέισον, κύρια Λέισον, κύρια Λέισον. Δόξο πατρίκε και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των Αμήν. Σώσον με Κύριο και εκλέλει ότι ολιγόθησαν οι αλήθειοι από τον Ιων των ανθρώπων. Μάται ελάλησαν έκαστο προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλει εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλιτα δόλια και γλώσσα με του την γλώσσα νημών μεγαληνούμεν, τα χίλ μόν Τι ημών Κύριος εστί, από τι των πτωχών και από του ταιναγμού των πενήτων, νη να λέγει Κύριος, φύσο μεν σωτηρίο, παρησιάσω αυτό. Τα λόγια κυρίου, λόγια αγνά, αρχίριον πεπυρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επιταπλασίω. Σύ, κύριε, φυλάξε και διατηρήσει από τι γενεά ταύτιστη στον αιώνα, κύκλο η ασεβή περιπατούση, κατά το ύψο σου επολιόρισα στου ιού των ανθρώπων. Έω πότε κύριε πλήσιμη στέλου, έω πότε αποστρέψει το προσωπόν σ' απεμού, έω τι νοσπίσιμο γκουλάσαι ψυχή μου, οδύνασαι ν καρδία μου η μέρα στην νυχτό, έω πότε υψωθήσε το εχθρό σου απεμέ, επίβλεψαν εισάχουσόν μου, κύριο Θεό μου, κότε σου του οφθαλμού μου, μήποτε υπνώσω αισθάνοντα μήποτε είπε ο εχθρό μου, ίσχυσα προ Αυτόν. Οι θλίγοντες μου αγαλιάσονται αν σαν εγώ δε επί το ελαίου σου ήλπησα, αγαλιάσε τη καρδία μου και το σωτηρίο σου, άσο το Κυρίο, το ευεργητής αντίμαι, και ψαλό το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Είπεν άφωναν καρδί αυτού, ουκέστη Θεός, διευθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επί τη δεύμασιν, ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκ Κύριε εκ του ουρανού διέκυψε επί του Ισού των ανθρώπων του ειδήνε αίσθηση με εξητών των θεών. Πάντε σε άμα νέος ενός. Τάφος αυτών, τες οι χριώτε, όπου και έστηόν χλειστότητα που έστει ο ενό. Κάποιοσανε ογμένω ο λάγξε αυτών και γλώσσα αυτού των εδολιούσε. Η όσα σπείρουν τα χίλια αυτών, όντω στόμαρα και ποικία γένει, όξι πώδευαν έχια έμεινα. Σύνδημα και τα λεπορία εντεσο και οδόν ειρήνη ού και έγνωσαν, ούτε και έστει φόβο Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Ουχή γνώσονται πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία, οι αισθίε των λαών μου βρώση, άρτου, των κύριων, ού και πεκαλέσαντα. Εκεί ειδηλίασαν φόβο, ούτε εν φόβο, ότι ο Θεός εν γενεά Βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος αυτό έστει. Τι δόση ξηών των σωτήριων του Ισραήλ, εν τῷ την εχμαλωσίαν του λαού αυτού αγαληάστη Ιακώβ και Φραντίστος Ισραήλ δόξα πατρικε ο τε γιο πνεύματι τε δυντι και η τε στο δόξα δόξα θεός Δόξο, πατρί και Υιό και Υιό και, Υιό, Πνεύματι, και δίν' και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, τίς παρικείς το σκηνόματί σου, ή τίς κατησκηνώσι εν όρια αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενο δικαιοσύνην, γαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Όσο και δόλωσεν εν γλώσσει αυτού, ουδέ επίησε τον πλησίον αυτού κακών και ον ιδισμόνου κέλαβεν επί της έγκυστρα αυτού Εξουδαίνωτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους Θεέ φοβουμένος τον Κύριον δοξάζει, ο ομνείον το πλησίον αυτού και ου καθετών, το αργίον αυτού ου και έδωκεν επιτόκο και δώρα επαθώ Ιησού και έλαβε, οποιον ταύτρα ους αλευθίσεται εις τον αιώνο. Φύλαξομαι, Κύριο, ότι επισήλπησα, είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχρει ανέχεις, Τη Αγία τη ενδυγία αυτού ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εναυτής, επληθύνθησαν εασθένει αυτον με τα ταύτα ετάχυμα. Ουμί συναγάβοντας συναγωγάς αυτον εξωμάτων, ουδούμι μηνυστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σήει ο αποκαθιστών την πληρονομία μου εμή. Σχοινή απέπεσέ με της κρατής και τη γάρι κληρονομία μου κρατ Ευλογήσου τον Κύριον, τον συνελτής αντάμε, έτηδε και έως νυκτός επέδευσαν με νεφροί μου. Με τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου έστειν ή να μη σαλευτώ. Δια τούτο η φράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσοτο η γλώσσα μου, έτηδε και η εισάρξι μου κατά σκηνό ότι επελπίδι. Ο την ψυχήν μου εσάδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου διαφθοράν πληρώσεις με αυθροσύνης μετά το προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ισάκουσον, Κύριε τη δικαιοσύνης μου, πρόσχεσ' στη Δαιήση μου, σε την προσευχή μου ούκεν χίλες ειδωλείς. Εκ προσώπους στο κρίμα μου εξέλθει, η ορθανμή μου ιδέτωσαν εχθύτητας. Εδοκίμασαι στην καρδία μου και επεσκέψα μικτός, εμπύρος άσμιο μία δικία. Όπω αν μη λύσει στο στόμα μου τα έργα των ανθρώπων δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξ οδούς σκληρά. Κατάρτισε τα διαβήματά μου δεστρίβη σου, ή να μης αλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επί κουσάς μου ο Θεός. Κλείνα το όσο σου και εσάπουσες των ρημάτων μου. τα ελέη σου, πως σώζον τους ελπίζοντας επει σε, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον μας χωρινοφ εν σκέπτομ τερίγων σου πάσει με από προσώπα σεβών των με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχον, το στέρα αυτόν συνέκλυσαν, το στόμα αυτόν ελάλεσαν επεριφανίαν. Εκβαλώντες με περικύ κλωσάν με του οφθαλμούς, αυτόν έθεν το εκκλίνεν τη γη. Υπέλαβών με όσοι λέον έτοιμος εις και όσοις κύμνος εικόναν αποκρίθης. Ανάστηθη Κύριε πρόφασον αυτούς, και υποσκέλησον αυτούς, ρίζε την ψυχή μου από ασεβούς σου, από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από λίγον από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών, και των κεκρυμμένων σου επλείστη η αυτών, ἐχορτάστησαν ιών, και αφήκαν τα κατάλυπα της νηπής αυτών, εγώ δεν δικαιοσύνη, οφθήσω με το προσώπο σου, χορταστήσω με το οφθήνε με την δόξα σου.